Στίχη 18-29. Αποφυγή των αιρετικών και αφοσίωσης των Χριστών. 1829 αποφυγη των αιρετικων και αφοσιωσης των χριστων 18 παιδια μου, έρχομαι τώρα να σας υποδείξω ένα νέον κίνδυνο. Είναι ώρα κρίσιμος και γεμάτη από κινδύνους η σημερινή εποχή. Και καθώς ακούσατε από το Ευαγγελικό κήρυγμα ότι πρόκειται να έλθει ο Αντίχριστος και τώρα έχουν αναφανεί πολύ αιρετικοί πρόδρομοι του Αντιχρίστου. Εξ αυτού λοιπόν μανθάνομεν ότι η εποχή μας είναι εποχή κρίσιμος. 19. Από εμά του Χριστιανού εχωρίστησαν και βγήκαν έξω τη Εκκλησία. Αλλά δεν ήσαν πράγματι από εμά. Δεν ήσαν ποτέ μέλη γνήσια τη Εκκλησίας Διότι εάν τότε που εφαίνοντο μαζί μα ήσαν πράγματι από εμά και γνήσια μέλη τη Εκκλησία, θα είχαν μείνει μαζί μα. Αλλά έφυγαν και βγήκαν από την Εκκλησία, για να μην μείνουν κρυμμένοι, αλλά για να φανερωθούν ότι όλοι του δεν είναι από εμά, δεν είναι γνήσιοι Χριστιανοί. 20. Και προς τι εγώ να σας ομιλώ δι' αυτούς. Συνέχετε πνευματικών, το Άγιον Πνεύμα, που ελάβατε στο βάπτισμά σας από τον άγιον τον Ιησούν Χριστόν, και με το φωτισμόν που σας δίδει το χρήσμα αυτό, γνωρίζετε όλα τα σωτηριώδη, ώστε δίναστε να διακρίνετε τας ψευδοδιδασκαλίας. 21. Δι' αυτό εγώ σας έγραψα τα νοτέρω, όχι επειδή δεν γνωρίζετε την αλήθεια, αλλά σας τα έγραψα, επειδή γνωρίζετε αυτήν και επειδή ψεύδο δεν έχει την πηγή του στην αλήθεια. 22. Ποιος είναι ο πραγματικός ψεύστης παρά εκείνο που αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο ενωμένο με τον Υιόν του Θεού σε ένα πρόσωπον Χριστός. Αυτός είναι που ενσαρκώνει το πνεύμα του αντιχρήστου, αυτός που αρνείται τον πατέρα και τον Ιων, αφού δεν δέχεται την αποκάλυψη την οποία περί του πατρός μας έκαμεν ο ιός. 23. Καθένας που αρνείται τον Ιων δεν έχει και τον πατέρα. 24. Αυτό λοιπόν που οικούσατε εσείς δια του κηρύγματος από την αρχή του χριστιανικού σας βίου περί του πατρός και ιού, ας μένει μέσα σας αμετάβλητον και μόνιμον. Εάν μείνει μέσα σας αυτό που από τα αρχά σηκούσατε, και εσεί θα μείνετε η στενή σχέση και κοινωνία με τον Ιών και τον Πατέρα. 25. Και αυτή είναι η υπόσχεση που μα υπεσχέθη ο Χριστό, η αιώνιο ζωή, η οποία συνίσταται στην κοινωνία και ένωσή μα με τον Ιών και με τον Πατέρα. 26. Σα έγραψα αυτά για εκείνου που προσπαθούν να σα πλανήσουν με τα στον διδασκαλία. 27. Και εσείς έχετε το πνευματικό χρήσμα ή το Άγιον Πνεύμα που ελάβετε από Αυτόν τον Χριστόν και μένει τούτο μέσα σας και δι' αυτό δεν έχετε ανάγκη να σας διδάσκει κανένας άνθρωπος. Αλλά καθώς το χρήσμα που μένει πάντοτε το ίδιο και δεν αλλάζει ποτέ, σας διδάσκει διόλα και η διδασκαλία του είναι αληθής και δεν είναι ψευδής και καθώς εξ δίδαξεν, έτσι πρέπει να μείνετε εις Αυτόν, τον Χριστόν και να κρατήσετε στερεά την διδασκαλία που σας εδίδαξε το πνεύμα. 28. Και τώρα λοιπόν παιδάκια μου, μένετε σταθερή στην στενή σχέση και κοινωνία με τον Χριστόν, ώστε όταν φανερωθεί ενδόξω, να έχουμε εν και πεποίθηση εις αυτόν και να μην εντροπιαστώμενα που φεύγονται σε Αυτόν ως ένοχοι κατά την Δευτέρα του Παρουσίαν. 29. «Και δεν θα εντροπιαστόμεν εάν το ομοιάζομεν». Και αν εξέβρετε ότι είναι δίκαιος ο Χριστός, γνωρίζετε εκ και ότι ο καθένας που εφαρμόζει αντιπράξη την δικαιοσύνη έχει γεννηθεί από Αυτόν και το ομοιάζει, όπως κάθε παιδί ομιάζει προς τον πατέρα του.